E aí Bahia, como é que é? E aí? E aí? Uh! Eu disse toda E aí? Cuba, eu tô aí eu vou e Essa é a que eu queria que a Gilberto Gil na área do Bairro Ei, É só Ηλίθιος, κύριε το τραγούδι είναι βραζιλιάνικο. Πολλά χρόνια, 10-15 χρόνια, μάλιστα ο τραγουδιστής τότε ήταν υπουργό πολιτισμού. Τώρα δεν ξέρω τη Βραζιλία. Τώρα δεν ξέρω τι είναι και είναι σε μια live συναυλία. Το ηλίθιο και όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρά ελληνικά, καθαρό αίμα ελληνικά. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα ήταν ο Μανώλης Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Γιώργο Κατρούγκαλο, ευρωβουλευτή πια του ΣΥΡΙΖΑΝ και κάποια στιγμή ακούστηκαν λόγια βαριά, γιατί έγινε μια παρανόηση. Αλλά η παρανόηση. Διαλευκάνθηκε και διευκρινίστηκε στη διάρκεια του διαλύματο. Πριν το διάλειμμα, τσακώθηκαν, είχαν αρχίσει από πριν, βέβαια, και ο ήταν λίγο αριστικό μαζί με τον Κατρούγκαλο. Και 12... στον κύριο Κατρούγκαλο, 14. που ακόμα βρίσκεται στην εποχή του Νέα Ταντάλ. Εγώ άκουσα τον κύριο μεταξύ αυτών των συμπαθητικών για τον Άντερταλ, για το φουλάρι και για το μυαλό που δεν έχω εγώ και αυτός, Ότι θεωρεί του Έλληνε θεωρεί του Ναι, ωραία. Το μυαλό είναι ξυπνάει και δεν εδώ, κύριε Γιατί τώρα; επειδή μετά, έχει το θράσος, να μα το... δίνει και δεν πρέπει. δεν μπορεί μπροστά του να θέτει θέματα διαπλογή κανείς Στον Μανώλη Κεφαλογιάννη βεβαίω, ορθώ και σε αυτόν θέτουν τα θέματα Είναι ανώτατο, μάλιστα έχει και Ένο από τα δύο κόμματα, τα πιο διαπλεκόμενα κόμματα που έχουν υπάρξει σε αυτόν τον τόπο, με συμφορές που έχουν επιφέρει, με τις πρακτικές τους, τα κόμματα τη Siemens, του Βατοπεδίου το συγκεκριμένο, τι άλλο, α, των δομημένων ομολόγων και άμα κάτσουμε, θα βάλουμε κάτω πάρα, πάρα πολλά σκάνδαλα. Νομίζουν ότι επειδή οι μπορεί να μην έχουν ανάμιξη το ότι υπάρχουν σε αυτά τα κόμματα δεν του αθώνει. Περιφέρονται και δηλώνουν ευθαρσώ ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα αρνητικά τη πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είναι οι ίδιοι μέσα στο κέντρο τη πολιτική και με τι πράξει του ή την ανοχή του έχουν συμβάλει στο να φτάσουμε μεταξύ άλλων ως εδώ. Οπότε δεν μπορεί να τα λέει αυτά κανεί μπροστά του. Αυτέ ήταν οι αφορμέ, τα προέωρτια, τα ορεκτικά, γιατί αμέσω μετά ο Κατρούγκαλο μίλησε για τον πατέρα του κεφαλογιάννη και είχαμε τα εξή. Ο ο ο... γιατί ο πατέρας σας τι γίνεται έχει κάνει με την καπλοκία κύριε παρακαλώ είχε ο κύριος για αυτό το θέμα ο πατέρας μου ήταν ο μεγαλύτερος στα της μαζί με πολλούς άλλους κριτικού. και δεν ήταν διαπληκόμενος πατέρας είστε μιλάτε εσεί για τον πατέρα Εσύ Το ερώτημα είναι: Κατσουράνη ή καραγκούνη? Εσεί δεν ξέρετε τι λέτε. Εγώ ανόητο μιλάω για τον πατέρα μου. Να μιλάτε που εσεί δεν ξέρετε. Εγώ μίλησα Εσείς για τη ο διαπλοκή. Ο Εγώ μίλησα, τον μου. μίλησα, μίλησα το για τη διαπλοκή και την τεχνολογία. Σα παρακαλώ. Εντάξει, εντάξει. Ανόητο. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Εντάξει, άστον να συνεχιστεί. Απαράδεκτο και απαράδεκτο. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι πια που μόλι δουν καυγά να τον σταματήσουν ενώ γύρω του γίνεται το μακελιό ενώ έξω από το στούντιο. Και δεν νοιάζονται καθόλου και μόνο όταν υποθεί μια λέξη. Τέλο πάντων υπόθηκαν αυτά. Στο ενδιάμεσο ακούσαμε και την Όλγα Τρέμη η οποία αν προχωρήσει η Εθνική την Κυριακή και συνεχίσει θα κάνει μέχρι και μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, αν όχι του Μουντιάλ, κάποιου άλλο. Το έχει πάρει πολύ ζεστά, θέτει θέματα, έχει γνώσεις πολύ σοβαρές για το ποδόσφαιρο γενικότερα και έχει δοθεί μια άλλη νότα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Αυτά το βράδυ. Το πρωί ο Καυγάς ήταν έτσι όπως τον ακούσατε, αμέσω μετά κόψαν για διαφημίσεις και επανήλθαν. Λοιπόν καλημέρα και πάλι είναι η κοινωνία Ρα μέγκα, ε, ο κ. Μανόλης Κεφαλογιάννης είναι εδώ ο κ. Λ. Κατρούγκας και ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας. θα ξαναπώ για, πριν από το διάλειμμα παρά τις προσπάθειες που κάναμε να σταματήσει αυτό το πράγμα και αυτό το έσχος και αυτή η ένταση δυστυχώς έγινε μπάχαλο εδώ σε αυτή την εκπομπή και λέω προ όλου. Και ειδικά προ τον κύριο Κατρούγκαλο, χωρί να θέλω να κατανείμουμε ευθύνε γιατί ανακάτυψε πεθαμένου ανθρώπου μέσα και τα έκανε όλα αυτά, ότι θα διακόψουμε Πώς την εκπομπή. Εγώ, την ένταση Θα διακόψουμε την εκπομπή αν υπάρξει άλλη ένταση. Σα το λέω ειλικρινά να μην υπάρχει άλλη ένταση. μην προλάβει πριν το Η συζήτηση πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται, δεν είναι παραδεκτή αυτή η ένταση. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται επί τη ουσία. Με βάση αυτό που συζητήσαμε στο διάλειμμα, αντελήφθηκα μάλιστα ότι η αναφορά μου προηγουμένω βασιζόταν σε συνον ούτως ή άλλως νομίζω δεν θα έπρεπε να έχω αναφερθεί στον πατέρα σα και γι' αυτό το λόγο. Κατά αυτού του είναι συγγενεί μου, του οποίου τη όλους. όλου. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ στην οικογένειά σα. Ήθελα να αναφερθώ απλώ η αναφορά μου, είχε πολιτικό χαρακτήρα. Όχι σε εσά, το πρόσωπό σα. Όχι σα. Το ερώτημα είναι, Κατσουράνη ή Καραγκούνη. Σήμερα, τώρα με καθυστέρηση, αθαισίσει, διότι έχω να λύσω ένα πρόβλημα με τα Λούνα Πάρκ. Τα Λούνα Πάρκ. Τα λύνει ο Τα θέματα των Λούνα Πάρκ τα αντιμετωπίζει ο Γεράσιμο Γιακουμάτος Δεν είναι κόντρα ο ρόλο. Μια χαρά είναι, μόνο με την πολύ συνάφεια. Αν δεν κάνει και επιτόπου έρευνα, όπω γίνεται συνήθω, επιτόπου, που έλεγε και ο Χαρικλίν, μπορεί και να τον κρατήσουν εκεί στο Λούνα Πάρκ και να α, δει η σάτιρα του Λούνα Πάρκ μέρε δόξα γιατί η σάτυρα, η τηλεοπτική βλέπει μέρες δόξας με το Γεράσιμο γιακουμάτο. θα καταλάβετε τώρα τι εννοούμε αν δεν έχετε καταλάβει θα θυμηθούμε μια τάκα από τις κυρίες της αυλής μια ωραία ταινία του παρελθόντος όπου εκεί έπαιζε ο Ντίνο Ηλιόπουλος Παιδιά, έχει ένα σχέδιο ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο εγώ τι να σας πω εγώ ε, ε, έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το έπαι. Αυτή είναι η ατάκα από τον ηθοποιό πριν 30-40 χρόνια πότε έχει γυριστεί η ταινία Θα ακούσουμε τώρα το σύγχρονο ηθοποιό σε ένα ρόλο που γράφτηκε χθε το πρωί Ξέρετε τον τρόπο τουλάχιστον, Εντάξει. ξέρετε ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια, ξέρετε έχω, τι είναι αυτό που έχω σκοτάφει στρατηγική, Έχω στρατηγική και έχω σχέδιο και αρχίζω και επισημένω ποια είναι η αλυσίδα αυτή που πρέπει να σπάσει Ποια είναι η αλυσίδα αυτή που πρέπει να σπάσει Δεν είναι του παρόντος Έχω στρατηγική και έχω σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο. Ένα σχέδιο μεγαλείο. Ποια είναι η αυτή που πρέπει να σπάσει, Δεν μου το Γιατί επιλέξατε το Λάβριο, Κοιτά, επιλέξαμε το Λάβριο, πρόσεξε το Λαύριο, Αύριο δηλαδή. Δηλαδή, αφαιρούμε το πρώτο γράμμα και είναι το αύριο. Να μπορούσε να το κάνει και στο Γάβριο, τη Άνδρου το συνέδριο. Υπόθηκαν και άλλε ιδέε. Στη Βάρκιζα, από το Άρχιζα, εκεί πρέπει να αλλάξει δύο-τρία γράμματα και άλλα. Είναι ο Σταύρο Θεωδράκη και αυτό κομικός του καιρού μα. Αλλά και ο Γεράσιμος Διακουμάτου. Βάλαμε δίπλα-δίπλα τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο με το νέο καλό ελληνικό κινηματογράφο, έμπνευση Σαμαρά, σενάριο Σαμαρά και πρωταγωνιστή το Γεράσιμο για Γιακουμάτο και μια πλειάδα άλλων πάρα πολύ καλών ηθοποιών. Έχουμε τώρα και τα Άγχη για την Εθνική και κάνει διαπιστώσεις πολύ σωστές η Όλγα Τρέμη. Ναι, σε δύο-τρεις ώρες τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο, ο προπονητής δεν, δεν ανοίγει τα χαρτιά του, αλλά ε, όταν θα ξεκινήσει η προπόνηση, ε, κάποια πράγματα θα τα καταλάβουν από το ποιοι θα προπονούνται. Έτσι δεν είναι Αλέξανδρεο. παράδειγμα προς αποφυγή, θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξης Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ε, Εντάξει, όποτε κατέβεις την Κάνικος φέρε μου το μαγικό ραβδάκι Το δικό σου θα τα λύσω όλα με τα λόγια Ε, δεν ξέρω, <Ρι> δε, έτσι, είναι, έτσι, είναι, έτσι είναι Έλα, έλα έτσι είναι. Ο Γασάπης της Πλατείας Κάνιγκος, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και η Τρέμι ξέρει πολύ καλά διότι έχει πάρει μέρο και σε προπονήσει και αισθάνεται ίδια ότι όποιοι στην προπόνηση κάνουν κάτι παραπάνω ή θα το πιάσουν στην ατμόσφαιρα ή όποιοι προπονηθούν όπως είπε η ίδια χωρίς να ξέρει ότι όλοι προπονούνται ανεξαρτήτως ποιοι θα μπουν μέσα θα πάρουν μέρος και στην ενδεκαδέτσι μαθαίνουμε πολύ σωστές πληροφορίες γύρω από τα ποδοσφαιρικά Ε, θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη έτσι κι αλλιώς την Κυριακή και μετά την Κυριακή θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά Η, μια καθαρίστρια θέτει ένα απλό ερώτημα με μια φράση μέσα έχει διατυπώσει το θέμα ολόκληρο της αδικίας που υπάρχει χρόνια τώρα αλλά που την τελευταία εβδομάδα με δύο τρεις αποφάσεις της δικαιοσύνης ήρθε πιο πάνω στην επικαιρότητα Δεν μπορεί να αυξάν... να υπάρχουν χρήματα, να αυξάνονται οι μισθοί βουλευτών, δικαστών και εμείς να είμαστε 10 μήνες στο δρόμο και να διεκδικούμε τα 500 ευρώ. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Λαύριο. Αύριο δηλαδή. Δηλαδή αφαιρούμε το πρώτο γράμμα και είναι το αύριο. Και στέλνει εδώ ένας φίλος ακροτής ο Δημήτρης και λέει και στη Μαλακάσα θα μπορούσε να κάνει το συνέδριο. Και δεν λέει τίποτα άλλο αφαιρέστε τώρα εσείς γράμματα από μπροστά από πίσω το τελευταίο και νομίζω κολλάει και θα υπάρχουν και άλλες πόλεις που θα μπορούσε να πάει να κάνει το συνέδριο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης η καθαρίστρετα είπε μια χαρά τα διατύπωσε. Μια χαρά και θα ξέρετε τώρα το θέμα των ημερών και των επόμενων ημερών θα είναι οι ΔΕΗ. Οι μικροί, οι μεγάλοι, οι ΔΕΗ γενικότερα. Ένα κερδοφόρο οργανισμό, μεγάλο οργανισμό, εθνική σημασία όπω τα λέγανε αυτά κάποτε, γιατί η ανεξαρτησία μια χώρα τι ήταν, κάποιοι οργανισμοί, ώστε στη δύσκολη στιγμή, μεταξύ άλλων ήταν και αυτοί, ώστε στη δύσκολη στιγμή να κάνουν τα δέοντα. Τώρα όλα αυτά σιγά σιγά ξεπουλούνται, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στην Ευρώπη. Έχει αρχίσει και στην Ελλάδα αυτό το ξεπούλημα κανονικά. Θα γίνει τώρα, θα ολοκληρωθεί καθότι σαν Βενιζέλος Βενιζέλο, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Γιατί όμω γίνεται αυτό, γιατί θα ξεπουληθεί, θα σπάσει σε κομμάτια και θα ξεπουληθεί η Για το καλό το δικό σα, των καταναλωτών, και μόνο γι' αυτό το καλό γίνονται όλα αυτά. Γι' αυτό υπάρχει και τέτοια προθυμία από μεγάλε εταιρείε του εξωτερικού, σκίζονται όλε να έρθουν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν εσά. Δεν νοιάζονται για τα δικά του κέρδη, σε καμία περίπτωση. Να βοηθήσουν εσά. Αυτά δεν τα λέμε εμεί, τα λέει ο Χρήστο πρωτόπαμα. Είναι Επειδή λογική, δεν ξέρετε τι πουλάτε θα εμείς, τα ξέρουμε πολύ καλά, εμείς ξέρουμε πολύ Ωραία. καλά Και Τότε ξέρουμε, ότι τα, να το ότι, ΔΕΗ. Είναι ένα ξέρουμε ότι τα χρήματα θα πάνε στη ΔΕΗ Ξέρουμε ότι τα χρήματα θα πάνε στη ΔΕΗ Διότι κύριε Δαμήνη θα έπρεπε να ξέρετε Ότι σήμερα η ΔΕΗ Και το ξέρετε αλλά δεν το λέτε Γιατί είστε καταρτισμένο, δεν είστε άσχετο. <συμφε> λοιπόν, ναι, ναι. θα έπρεπε να ξέρετε <συμφε> ότι η ΔΕΗ σήμερα δεν μπορεί να κάνει επενδύσει. <συμφε> ότι η ΔΕΗ σήμερα <συμφε> έχει τρομερά <συμφε> προβλήματα. Ότι τα χρήματα Λέτε αυτά που κάνει. θα πάρει η ΔΕΗ θα τα χρησιμοποιήσει <συμφε> για το καλό τη. Θα τα χρησιμοποιήσει <συμφε> για επενδύσει. Θα τα χρησιμοποιήσει για τα νησιά μα που υποφέρουν και την Κρήτη που υποφέρει. Θα τα χρησιμοποιήσει για να μειωθεί το ρεύμα. Θα τα χρησιμοποιήσει για να μειωθεί το ρεύμα. Μυθύ. Δεν το ξέρετε τώρα. αυτό κύριε Αδαμήδη Δεν ξέρετε ότι τα χρήματα αυτά είναι υπέρ το της, της ΔΕΗ και του ελληνικού λαού Μα δεν τα ξέρει αυτά Ο συνδικάλιστής είναι της ΔΕΗ από την Κοζάνη Στο τηλέφωνο και ακούσατε εδώ Το σχέδιο όλο Το αναπτύσσει ο Χρήστος Πρωτόπαπας Υπάρχει νέα ακόμα στο Πασόκ Ο οποίο λέει ότι όλα αυτά γίνονται για να μειωθεί το ρεύμα και να είναι προ όφελο του ελληνικού λαού και με τα λεφτά που θα πάρει η ΔΕΗ θα πάει το ρεύμα στην Κρήτη που δεν έχει ρεύμα η Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά ενώ δεν μπορεί να τα κάνει τώρα η ΔΕΗ που είναι μεγάλη, ενώ όταν μείνει μικρή θα μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίο σκεπτικό, γενικότερο αυτό, πατάει στη λογική πάνω απ' όλα. Και πέρα από αυτό, αφού μα ανέπτυξε το σκηνικό, έκραξε και το συνδικαλιστή που τον είχε στο τηλέφωνο, επειδή δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ποτέ ή διεκδικήσει οι συνδικαλιστέ φτηνό ρεύμα. Την ίδια ώρα, μάλλον ότι δεν έχουν διεκδικήσει φτηνό ρεύμα και δεν έχουν διαμαρτυρηθεί όταν οι κυβερνήσει ενέκριναν τι αυξήσει για το ρεύμα, εγκαλεί ο πρωτόπαμα που συμμετείχε σε αυτέ τι κυβερνήσει το συνδικαλιστή γιατί δεν είπε τόχι. Δεν πω, έχει άλλο και το ξέρετε ότι δεν έχει άλλο. Το πληρώνουμε με συνεχεί αυξήσει. Επί να ψάρετε <συμή> το ρεύμα, κύριε <συμή> Δαμήρη, <συμή> και, <συμή> και δεν μιλάτε όταν <συμή> <αυξάνεται> <συμή> <το ρεύμα. συμή> για να το ρεύμα. Σα μιλάτε, δεν σταξω να μιλάτε για να αυξήσετε το ρεύμα. Δεν σας να μιλάτε πως να αυξήθηκε Ιδιώτε... το ρεύμα Φίκτυο. Πόσο να πληρώνετε με Ιδιώτε... το νορτής αυτήν την ιστορία που γίνεται εκεί πέρα Νωρίστε, τα λέει μια χαρά ο άνθρωπος ο Χρήστος Πρωτόπαπας συμμετείχε στις κυβερνήσεις και έχει ίσως, να έχει ψηφίσει και στη Βουλή να έχει εγκρίνει αυξήσεις ρεύματος αλλά εγκαλεί τον άλλον απέναντι που ως συνδικαλιστής δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την αύξηση του ρεύματος Τα ζήσαμε, τα ακούσαμε. Θα ζήσουμε και πολύ περισσότερα από όσο και από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρέιν, όπως κάθε μέρα: 211 200 Το τηλέφωνο επικοινωνία. mail στέλνεται στη διεύθυνση στοunto: papaikiralfm.gr. Δωρεάν είναι αυτό. Και όποιο θέλει να στείλει σε εμά, γράφει ρεαλ και στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατέρινα Βούτσα ρυθμίζει τον Ιώ. Και σε λίγα λεπτά, μέσω μετά και τι πρώτε διαφημίσει και την ανάπτυξη που τη βλέπει, τρέμει, είμαστε εδώ. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή Μουσική Πέφτουν οι τιμές, πέφτουν οι τιμές και τιμές δεν πέφτουν Μουσική Από παράδειγμα προς αποφυγή θα είμαστε υπόδειγμα ανάπτυξη. Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή Εντάξει, όποτε κατέβεις την Κάνικος, φέρε μου το μαγικό ραβδάκι το δικό σα τα λύσω εγώ όλα με τα λόγια. Ε, δεν ε, ξέρω, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Το ερώτημα είναι, Κατσουράνης ή καραγκούνη. Λαύριο, αύριο δηλαδή. Δηλαδή, αφαιρούμε το πρώτο γράμμα και είναι το αύριο. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας, με το φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Το καλοκαίρι είναι πια εδώ, οι διακοπέ όμω δυστυχώ όχι, τουλάχιστον προ το παρόν. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμα τι προθέσει του καιρού, οι θερμοκρασίε δεν φαίνεται να αστείευονται. Καλό είναι λοιπόν να λάβουμε τα μέτρα μα. Πρώτα απ' όλα, φροντίζουμε να επιλέξουμε κλιματιστικά με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Αν διαθέτουμε ήδη κλιματιστικά στο σπίτι μα, σπέβδουμε να τα συντηρήσουμε εγκαίρω, εν ενώ κάθε μήνα καθαρίζουμε τα φίλτρα του. Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στου 26 με 27 βαθμού και ελέγχουμε τη συσκευή, ώστε η κατεύθυνση του αέρα να είναι προ τα κάτω. Φυσικά, σε Περίπτωση, προτιμάμε του ανεμιστήρε οροφή. Ξοδεύουμε το ένα του τη ηλεκτρική ενέργεια και πετυχαίνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και σε θερμοκρασίε που ξεπερνούν του 35 βαθμού Κελσίου. 365 τρόποι ενεργειακή οικονομία με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλιο.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 Στη ζωή, εσύ επιλέγεις ποιο δρόμο θα πάρεις. Το δρόμο που θα οδηγήσει στις σπουδές των παιδιών σου. Που θα εξασφαλίσει ότι η υγεία σου θα είναι σε καλά χέρια και τα χρόνια της σύνταξής σου άνετα όπως σου αξίζει. Στη ζωή, εσύ επιλέγεις πώς θα προχωρήσεις. Γι' αυτό μπορείς να επιλέξεις τη MetLife, την παγκόσμια ασφαλιστική δύναμη που επιλέγουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. MetLife, η ζωή σου όπως εσύ επιλέγεις. Επισκεφτείτε το metlife.gr για να μάθετε περισσότερα. Δεν σε στραβάει. Μάλιστα κύριε Λοχάκε. Θέλω πιο δυνατά. Ε! εγώ θέλω διακοπές! Έσκασε καλοκαίρι, Μαξ! Τα πάντα για τη θάλασσα και την παραλία στις καλύτερες τιμές. Από μάσκες, βατραχοπέδια και ρακέτες, μέχρι παγούρια, στρώματα και μαγειό για το μικρό. Πάρτε μέρος στην κλήρωση για ένα πακέτο διακοπών κάθε μήνα για τέσσερα άτομα. Βρείτε τα πάντα στο maxstores.gr, στο νέο κατάλογο και στα καταστήματα. Θέλω μαξ. Είναι την ιστορία με το νερό Κάποτε πολύ παλιά είχα ανέβει στις πηγές μας και ξαφνικά άκουσα μια φωνή Ποιος ήταν ριάκι! Μου μίλησε και μου είπε ένα μεγάλο μυστικό Πως όποιος πίνει από αυτές τις πηγές θα είναι μια ζωή γερό σαν βράχος Και θα μπορεί να λέει τούτη την ιστορία για πάρα πολλά χρόνια Ο κύριος Μιχάλης μίλησε στην εγγονή του για το πολύτιμο μυστικό του τόπου τους Πηγές Κορπή Φημισμένες εδοκαιώνες για τις ευεργετικές του ιδιότητε. Μια πρωτοβουλία του Δημοκτήου Βόνιτσας Βραζίλ <Κι> <Κι> Και εσύ να <Κι> Με Βραζίλ Μπαίσα στη γιορτή του Ποδοσφαίρου με 6 εξέλαποδόσει. Πλαυφ.gr. Έχει εξελίσει το παιχνίδι σου. Playbet, Playbet, Playbet. Μπορώ να έχω απάντηση σε ό,τι με απασχολεί Μπορώ το.gr. Μπορώ να ρωτήσω ότι θέλω. Μπορώτε.gr. Η Άννα Δρούζα, με μία ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και ειδικών, δίνουν την έγκυρη απάντηση σε ό,τι σας βασανίζει. Για τη σύγχρονη γυναίκα, για τον άντρα, για την οικογένεια. Χωρίς καμία χρέωση, στην οθόνη του υπολογιστή, σας επισκέπτεται ο καλύτερος σύμβουλος ζωής και υγείας. Γιατί καμία ερώτησή σας δεν πρέπει να μένει αναπάντητη. Στου 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ξέρετε τον τρόπο τουλάχιστον. Ξέρετε ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια. Ξέρετε την ευτό Έχω στρατηγική και έχω σχέδιο. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Και αρχίζω και επισημαίνω ποια είναι η αλυσίδα αυτή που πρέπει να σπάσει. Ε, εγώ τι να σα πω, εγώ ε, έμεινα κλερό. Ποια είναι η αλυσίδα αυτή που πρέπει να σπάσει, Δεν είναι του παρόντο. Δεν μου το είπε. Ναι, χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Υπουργό είναι άλλο, ο άνθρωπο δεν είναι μάγο. Και όλα αυτά τα έλεγα για την ακρίβεια, για ένα σοβαρό θέμα. Δύο ανακοινώσει για ωραίε εκδηλώσει. Η είναι σήμερα, βεβαίω είναι τρίμηρο από βλέπω. Αλλά σήμερα έχουν ωραίο εκεί κάτω στην Ακαδημία Πλάτωνα, έχουν ωραίο πρόγραμμα. Θέλουμε το μέλλον στις γειτονιές μα. Αλλιώ, είναι το κεντρικό σύνθημα. Σήμερα Παρασκευή στι 8.30 πλατεία Πλάτωνα, τηλεφάνου και μοναστηρίου. Είναι πολύ ωραία αυτή η γειτονιά εκεί. Με την πρώτη ευκαιρία μπορείτε να πάτε, να περπατήσετε. Πήγαινε και σήμερα που έχει και ωραία συναυλία, αντιφασιστική, με του Θανάσι Παπα Κωνσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνι, Ναταλία Ρασούλι και την Κουλιά και άλλου, δεν του λέω όλους, δεν χρειάζεται. Τοξικά απόβλητα, συγκροτήματα διάφορα. Σήμερα είναι αυτό, ο Θανάης μόνο παπακοσταντίνου και η Ματούλα Ζαμάνη νομίζω είναι το πιο ισχυρό κίνητρο. Είναι και ωραίο πάρκο, ό,τι καλύτερο δροσερό βράδυ. Και συνεχίζονται οι εκδηλώσεις γιατί έχουν θέματα εκεί επειδή είναι ένα ωραίο φιλέτο κομμάτι, το έχουν βάλει στο μάτι πολύ και αντιστέκονται οι κάτοικοι. Αύριο έχουν επίσης, το πρωί ξεκινάνε, παιδικά εργαστήρια. Μουσικά, παιχνίδια Παράσταση καραγκιόζη Καλά αυτή τη βρίσκεις και αλλού Δεν χρειάζεται να πας στην Ακαδημία Πλάτων Και είναι παντού Και συνεχίζουν και την Κυριακή Με περιήγηση γνωριμίας στο πρωί Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο Και άλλα και άλλα Όλα αυτά τα διοργανώνουν Δυο-τρεις συλλογικότητες και φορείς της περιοχής Σήμερα όμως είναι Εκεί θανάσει Παπα-Κωνσταντίνο και Ματούλα Ζαμάνη. Και στην Ηλιούπολη, που αλλού, το πολιτιστικό στέκει Ιλιούπολη Σάνου Ποταμών, η δεύτερη ανακοίνωση. Και οι φίλοι του έχουν τη χαρά να μα προσκαλέσουν στο τέταρτο φεστιβάλ Ερασιτεχνική Δημιουργία, που γίνεται στην Ηλιούπολη. στι 28, 29 και 30 Ιουνίου, στην πλατεία Φλέμινγκ. Είναι εκεί που γίνεται η παρέλαση. Η παρουσία θα είναι για μα, μία έτσι λένε. Το κάνουν κάθε χρόνο, χρόνο το ξεκίνησαν πριν 4, εφόσον αυτό είναι το τέταρτο και έχουν ωραία εκθέματα και ωραίε εκδηλώσεις. Ο Γιακουμάτος τώρα... Μιλάει για το πρακτικό μυαλό που έχει η διοίκηση του συγκεκριμένου Υπουργείου γιατί είχε γραφτεί πριν λίγε μέρε ότι όταν ο Δένδια πήγε στο, να κάνει στο γραφείο του, δεν βρήκε έπιπλα καλά και πήρε του Γιακουμάτου τα έπιπλα που ήταν στο Υπουργείο κάτω στην πλατεία Κάνικο. Αυτό μα το διαψεύδει ο Γιακουμάτο και κάνει μια αποκατάσταση τη αλήθεια. Σήμερα διαβάζω Απόλυτα. έπιπλα που φεύγαν από το ένα γραφείο στα άλλο. Τι ήταν αυτά, Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Εντάξει, πει παιδί μου, μια αυθαιρεσία έχω... <laughs> και μια. Κακή, κακή δημοσιογραφική ε, πράξη ε, έφερε βλακεία και ψέμα. Το λέω δημόσια. Βλακεία και ψέμα. Στείλαμε ανακοίνωση και εγώ και ο Υπουργό ούτε καν. Δηλαδή, θα, θα χαιρόταν ο δημοσιογράφο αν δεν μπαίναμε τα έπλα τα οποία θα σα ζήτα να, να στελεχώσουμε ένα γραφείο, αν αγοράζαμε και κάναμε δαπάνη υπέρ του δημοσίου. Αυτό πρέπει να απενεθεί η πράξη Μάλιστα. του Υπουργού, ο οποίο σε ενημερώνω ότι και τη μεταφορά ακόμα δυστυχώ την πλήρε τσέπη του. Τε, mm. όλα από την τσέπη του mm. άρα λοιπόν να να επενεθεί μια πράξη του Δένδια mm. γύγε κάποιος, εντάξει είναι ελαφρόμυαλος το λέω δημόσια ελαφρόμυαλου νωρίς το Δένδια πλήρωσε μόνος του να γίνει μεταφορά από την Κάνικος μέχρι εκεί που είναι το γραφείο του στην πλατεία Συντάγματος, ένα τεράστιο μπράβο σε αυτούς τους γίγαντες της ευθύνης πάνω απ' όλα Λέβη, λέει, κάτι πρέπει να γίνει με το τηλέφωνο. Κάτσε, Λέβη. έχει κλείσει ο λαιμό. Παράδεκτο. Από χθε από τη ε. φωνή, ότι θα φώναζα μέχρι το πρωί σαμαρά, σαμαρά. <laughs> Μεταξύ μα, σιγά-σιγά μου φώναζα σαμαρά. <laughs> Σάμαρι φώναζα. Ρε, ξέρω εγώ τι φώναζε, εσύ, αλλά τέλο πάντων. Mm. Λοιπόν, ακούγοντα τον Τινόπουλο, θα ήθελα απλά να του πω ότι αργύριο Τινόπουλο δεν είσαι λάκιστη. Απλά μαλκάτσε. <laughs> δεύτερον. Παρόλο τι υποφέρω. Παρόλο ότι υποφέρω, έτσι γιατί εντάξει 1800 δεν είναι ε, μισθό συνταξιπίνα, αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Και εγώ στον πάγκαλο είχα προγραμματίσει τη ζωή μου 5.000 το μήνα, αλλά δυστυχώς το ψήφιζα όλα αυτά τα χρόνια. Γα... Και θα τη βγάλω με 600, ξέρω εγώ πώ να πάρω. Και αυτός με 1800. Το κυριότερο που πήρε στην να. Την στη μέσα, μαυρίλα. Άκου να σπέρω κυριότερο είναι ότι εχθέ το βράδυ, ξαφνικά εκεί που κοιμώμουν, ακούω πυροβολισμού, βαρελιώτα, κόρνε, ιστορίες σηκώνομαι πάνω, λέω γυναίκα, σηκώνομαι το. Τι ημέρα μου λέω, τι λέω, σήκω, ε, ανάπτυξη ήρθε, πάμε Και την ώρα που βγαίνουμε έξω να πούμε Βλέπουμε ότι ελληνικές σημαίες και αυτά Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω, κέρδισε η εθνική Λέω, τι κέρδισε, πέρασε 9 στους 16 Μάς το διένε Και λέω ρε μαλαίκα, λε... ρε την τι... μου Δηλαδή, ένα τέτοιο ντουρεφ είναι κάνουμε τις το πετάμε στη θάλασσα Ναι, γεια σα. Περίμενα σαν Κροατή, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Να είστε καλά, καλώ ήρθατε στην Τρελοπαρέα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, ενώ πρώτη φορά επικοινωνώ με, το, με, το, με την Ελληνοφρένια. Γεια σα, τι θέλετε. Α, παρακολουθώ Real FM σε ρυθμό τρελό. Μάλιστα. Να πω κάτι. Για πείτε. Άκουσα okay. το θύμιο να λέει, α πούμε, ότι. Όχι, ο θύμιο. Θή... Να αναφέρεται το θύμιο στον μπαγκάλλο και να λέει ο μπαγκάλλο ότι με 1800 ευρώ δεν μπορώ να ζήσω. Ναι, δεν μπορεί ο άνθρωπος. Μπράβο, εγώ έχω να πω σε αυτή τη δίσκα την Ότι παίρνουν 480 ευρώ Πώς μπορώ να λύσω εγώ μωρί κουφάλα πάνγαλε Ε τώρα η ίδια τώρα. ζωή έχετε εσείς ίδιε κοινωνικέ υποχρεώσεις έχετε εσείς με το ε, πάγκαλο; Ναι, πες πάγκαλο να πάρει Ευχαριστώ. κα*** Έλα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 Και κάτι άλλο. Με πονάει ο κόλλο μου, τι μου προτείνει να πάρω. Όπ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για κόλο είπε. Κολ. Ο κόλλο Ναι. Ή ο πόλο είσαι κεντρο τι είσαι, δεν κατάλαβα. Κόλο πόλο το ίδιο. Δεν ήσουν να σε τίποτα πορώτα να κάνει παρέλα όλο και εγώ πέρασε. Όχι, όχι, όχι, γιατί είναι κανάτο. Τότε προτείνω τομιοτηξ. Τομ. Ναι, ναι, προβιωτικό, τουμ. Ωραία, ωραία. Τομιτ τη Quest. Τι κάνει αυτό να δύο Ξέρω εγώ Είσαι άνθρωπος με ευαισθησίες Η λειτουργία του εντέρου όμω Δεν χρειάζεται να είναι μία από αυτές. Τώρα έχεις τη λύση Ολοκληρωμένη σειρά προβιωτικών Biotics από την Quest Ενισχύουν την καλή λειτουργία του εντέρου και χαρίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Προβιωτικά Biotics από την Quest. Αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ανακουφίζουν αποτελεσματικά. Τόσο νέο, τόσο Extreme και τόσο Goodies. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι μοναδικό. Νέο Goodies Extreme Philly Burger. Με τρει πλούσιες τρώσες φιλαδέλφια. Μόνο στα Goodies. Και κάθε στιγμή στο Goodies Delivery. Με ένα τηλεφώνημα στο 18365. Για να προχωρήσει μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξει πίσω. Να γνωρίσει την παραγωγική ιστορία του τόπου. Το δίκτυο των θεματικών μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματο Ομίλου Πυραιό μα δίνει την ευκαιρία να μάθουμε αυτή την ιστορία. Να ενημερωθούμε για τι παραδοσιακέ τεχνικέ, για τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν οι φυσικοί πόροι στην ελληνική περιφέρεια, για τα παραδοσιακά επαγγέλματα σε κάθε τόπο. Η νεροτριβή, ο Αλευρόμυλο, το Βυσσοδεψίο και ο Μπαρουτόμυλο. Που θα θαυμάσουν όσοι επισκεφθούν το υπαίθριο Μουσείο Ιδροκίνηση του Πολιτιστικού Ιδρύματο Ομίλου Πυραιό στη Δημητσάνα, δεν αποτελούν μόνο ισχυρά στοιχεία τη πολιτιστική ταυτότητα τη περιοχή, αλλά και το όχημα μέσω του οποίου ζωντανεύουν οι προβιομηχανικέ τεχνικέ που χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού ω κύρια πηγή ενέργεια για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Τα άφθονα τρεχούμενα νερά και η βλάστηση. Συνδυάζονται με τα αναστηλωμένα κτίρια των παλαιών παραδοσιακών εργαστηρίων. Εκεί όπου επισκέπτης μπορεί να κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν, όταν η Δημιτσάνα τροφοδοτούσε με μπαρούτι τους αγωνιστές του 1821. <Το Περισσότερες πληροφορίες στο site του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 3 www.pop.gr Σκάσαμε μύτη στην Ωνέ. Έσκασε η ανάπτυξη. Μας έσκασαν το παραμύθι. Έσκασε η φούσκα των πολιτικών. Σκάσανε φόρι χαράτσια εισφορές. Όλα ως Σκάι από οργή. Τι θα σκάσει μετά? newsbomb.gr Για να γνωρίζετε αμέσως ό,τι Σκάι. Η ώρα πλησιάζει δύο παρατέταρτο. Μηχάνης ούτε χρόνο ούτε χρήμα. Συντά double play με νέες προσφορές. Την Κυριακή με τη Real News Συνταγές και αναμνήσεις Το βιβλίο της Σοφίας Λόρεν Με 100 Ιταλικές Οικογενειακές Συνταγές Μαζί Ο Νονός Ένα από τα μεγαλύτερα best-seller όλων των εποχών Το μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο Που έγραψε ιστορία Ακόμη μου, Η Ελλάδα πρελά, του Μάρκου Βαμβακάρη Και πέντε επιχειροί κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM, στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ υπάρχει μια κατάρα. Λίκω στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα, εδώ και 30 χρόνια. Πέφτουν τιμές, πέφτουν τιμές και τιμές δεν πέφτουν. Μπράβο! <σχεδιά> Και ούτε θα πέσουν οι τιμές, αλλά δεν το λέει αυτό Γιατί ο καθένας που έρχεται νομίζει μηδενίζει το κοντέρ Και νομίζει ότι κάτι θα κάνει, δεν κάνει τίποτα Και παραμένουν οι τιμές εκεί που είναι Το τραγούδιο όχι απλά είναι νότιο-αμερικάνικο Είναι βραζιλιάνικο, το είπαμε και πριν Γιατί, ρωτάτε, περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε Γιατί υπάρχουν μυστικά και κωδικοί Που δεν πρέπει να αποκαλύπτονται Τι ακολουθεί τώρα λαός Έλα ρε Τόλλι. Λοιπόν, φιλαράκι, πήγα να σου δηλώσω ότι χέστηκα που κερδίσαμε στο Μουντιάλ τη Ελλάδα. Τροπή ήταν θα Έλληνα. είστε τίποτα τέτοιο. Ε, είμαι Έλληνα που σκέφτομαι, ρε φίλε. Εδώ ο κόσμο σκέφτεται και τον κορυφθενίζεται <σχθενίζεται> που λένε. Το έχει ακούσει αυτό. Εδώ η κοινωνία όλοι ανασθενάζει, είναι έτοιμοι να βγουν στου δρόμου και αρχίζουν με τα καραγκεζιλί και τα πανιγύρια και τα παπάρια. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Ελλάδα τώρα. Το αν θα μπούμε στο Μουντιάλ ή όχι, ε. Δεν είναι, το είχαμε ανάγκη. Είχαμε ανάγκη μια ανάταση. Ανάταση ψυχική και... ανάταση. Είμαστε τόσο γύρω επίκυψη, γι αυτό έχουμε. Να ξανασηκωθούμε ανά... σαν έθνο. Έτσι. Για το μισθό κανένα από του παγάλου δεν θεωρεί ότι χρειάζεται <laughs> να σηκωθούμε. Όχι, μπορεί για το μισό mm. τίποτα. άλλο, για τις διαδηλώσει να μην κάνουμε τίποτα. Να καθόμαστε να ταξίνουμε. Εδώ Εκεί χρειαζόμαστε μια ψυχική ανάταση. <laughs> να σηκωθούμε στην μπάλα. Ζώα. Αποστολή. Έλα, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Τι έχει, παιδί μου, έχει πρόβλημα το έντερό σου. Όχι. Είμαι... Μήπω έχει ανάγκη από ένα αχιδόφιλus plus biotics. Είμαι στεναχωρημένη για την εθνική. Γιατί είσαι, παιδί μου, να σου, να σου πω λίγο. Αυτό το προϊόν που χρησιμοποιεί DR-Caps κάψουλε. Έχουν σχεδιαστεί για να καθυστερούν την απελευθέρωση των δραστικών συστατικών με αποτέλεσμα το περιβεβαιωτικά βακτήρα να μην καταστρέφεται το στο περιβάλλον του μάκου, αλλά έντερο. Μα Καταλαβαίνει. Συνώστε να χωριμένο για την εθνική. Αλλά αν πάρει αυτό θα σου περάσει στα και για την εθνική. Το βοηθάει και στα χώρια τη Εθνική. Περίμενε. Εσύ γιατί είσαι να χωριμένε. Βλέπει την πόστα που θα έρθει στου επόμενου αγώνε, γι' αυτό. Όχι, γιατί καταλαβαίνω ότι όλε οι χούντίνε χρησιμοποιούν το παρόσφερο για γνώμη του λόγου. Οπότε γιατί συναχωρημένη δεν το περιμέναμε, η χούντα σαμαρά, με σκόρερ σαμαρά, Άκρη. θα περάσει μπροστά. Και ένα παλαινο σχέδιο που πέρασε με το Ναι. Δεν βαριέρ είχε μπάλα το βράδυ που να σχολέμαστε ψηφίστηκε. Μην ανσυχείς, πέρασε αυτό. Πέρασε ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπάλα, μπάλα, να φένονται, οι Έλληνε φαίνονται στα δύσκολα Η ελληνική ψυχή θα μεγαλουργήσει Και άλλα τέτοια εθνικοπατριωτικά Εθνικοεμετικά Έλα χωρί μου τι κάνεις Καλά εσύ Αλλά καλά λοιπόν Νιχάου παγιούν και είμαι εδώ κάτω Εγώ τώρα στο καμάρι της κυβέρνησης Να μα πούνε όμω τα παλικαράκια εδώ με την ανάπτυξή του, τι συμβάσει έχουμε εδώ μέσα. Οι ηρωνίε τώρα για την ανάπτυξη, δύο μέρε μετά το θρίαμβο τη Εθνική, τώρα δεν έχουν και πολύ βάση. Συγνώμη κιόλα. Εντάξει, κοιτάξτε, καλή μπαλίτσα, καλά τα... Καλή μπαλίτσα, αλλά πώ θα έρθει να μπει η ανάπτυξη, <laughs> έτσι θα <σάρθει laughs> ανάπτυξη. Ναι, εδώ κάτω, εδώ κάτω να κοιτάμε. Πού εκεί κάτω, παιδί μου, πού είστε. Άκου λίγο, εδώ κάτω στην Κόσπο, έχει περιτροπής. Ναι. Λιμενεργάτε με συμβάσει, τηλιχτέ φυστικοβούτηρου και τηλιχτέ σουβλακίων. Έτσι, για να μαθαίνει. Ο τηλιχτή φυστικοβούτηρου, τι κάνει ακριβώ. Αυτό αναδοτιού εδώ μέσα όλοι φίλε. Τρώμε στην Ελλάδα φυστικό βούτυρο από πότε? Δεν από την Αμερική το φέρνουν, δεν ξέρω εγώ. Από την Αμερική το φέρνουνε. Πότε γίνανε με Αμερική δεν πήρε χαβάρι. Κάτι κολεγιές με τη Γερμανία, εγώ ήξερε, είχε ο άλλος που έγλειφε. Έτσι, έτσι. Όχι ο ποδοσφαιριστής, ο άλλος. Και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε χαίρε ελευθεριά χαίρε χαίρε ελευθε <Τεριά> <Τριολεφέ> ναι, ναι. Ποια βάλατε και τραγούδισε τον Εθνικό Ήμνο και λέει χέρε, χέρε Ελευθερία. Τι καλομήρα! Ποια καλομήρα! Τι καλομήρα, το reality. Είναι Ελληνίδα αυτή. Ε, είναι Ελληνίδα, φάση. Γιατί είναι Έλληνα ο χολέμπας. Θα έπρεπε... Μια χαρά, χάρη και έπρεπε... στο πήγαμε όλοι τον κόλπο όμω. Και μετά να τραγουδίσει τον Εθνικό Ήμνο. Τι να κάνει? Για να το κάνετε γελιοποίηση. Όντω, τι θα γίνει την Κυριακή. Και μια ανακοίνωσε πριν κλείσουμε. Συναυλία του συγκροτήματο. τη διαβάζω πώ μα τη στείλανε. Δυτικών Συνοικιών του Κουκουέ. Τίτλο Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αφιέρωμα στο Μάνο Λοίτσο. Σήμερα Παρασκευή 27 έκτου, 9 μου μου στο θεατράκι του πάρκου Τρίτσι στο Ήλιο. Ακόμη κρατικό. Είναι αυτό δημόσιο. Σε λίγο βλέπω να το παίρνουν κάποιοι. Για ανάπτυξη πάντα. είσοδος ελεύθερη. Θυμιο παρακαλώ, πέστο. Το είπαμε. Αμέσως τώρα έχουμε παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή και αμέσως μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ακριβοπούλου και στις 3.30 η Ιλιάνα Κανέλη. Γεια σας και με την Νίκη.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 Μετά το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι Το μαλλί πως είναι Σκατά Στην πόλη βρήκε στουλιά Και στο καψόλι σε έχουν ταράξει Τρέχεις για λόνο λεφτά, Και εσύ δεν έχεις βενζίνη στα μάξη <σλίξε> <σλίξε> Σπίτια τα είναι και ακριβά Και έτσι μένεις σε μια τρύπα Πολύ άγνωστη στη γειτονιά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 Υιδικά, παιδάκι, γρο, σε μια μπαναλιά, Και να Αυτό το win-win Έλα Αποστολή Έλα. Λοιπόν να σου πω Αυτό το ηχητικό που έβαλες τώρα Με τον ε, βολιώτη, Αλβανό Πλακά τέλο πάντων Βάζει την Παρασκευή οπωσδήποτε Τελάσκασε γιατί σε παρακαλώ Να σου πω επειδή μάθησε πολύ αυτό με τα πλακάκια. τα άκουσα πριν λίγο ο μηχανικός Ναι Βάλτε λίγο την Παρασκευή Ο κύριο Απόστολος, θα ήθελα λίγο. Εγώ. Ο κύριος Απόστολος, ο λογιστής. Ο λογιστής, ναι. Για τη δήλωση. Ναι, μου το είδω στο τηλεφωνό σου, ο Βασίλης ο Μεκανικός. Εδώ στο Βόλο είμαι, ο Μάστονας. Έλα Μάστορα, τι δηλώνουμε φέτος. Φέτο, Φέτος λέω, τι δηλώνουμε, τι τσίρο κάναμε. Ο Τζίμις. Ο Τζίμις. Ναι. Συνόμαστε πιστεύεις. Φέτος. Ναι, ναι, βεβαίω λέω. Ε, είσαι ένα σπίτι εδώ στο βόλο για πλακάκια. Α, δεν είναι για τη δήλωση. Ναι, ναι, έχω ένα σπίτι εγώ για πλακάκια. Θα έχω κάνει πλακάκια με το μηχανικό γενικώ. Θα του κάνω εγώ τη δήλωση. Θα μου φέρει κάτι, μα η μουδέξη εκεί. Τα έχει αρπάξει από κάτι δημοσία έργα που παίρνει. Ναι. Αυτό. Θε να το κάνουμε έτσι, ανταλλακτική δημοκρατία, φάση να σου κάνω εγώ τη δήλωση. Θα μου βάλει τα πλακάκια για τσάμπα. Ε, δεν έχω καλά τώρα, δεν ξέρω κάτι έχω στο τη τηλέφωνο. Τι έχει το τηλέφωνο, ένα μάρκα. Έχει την άλλη γραμμή εμένα. Από το μηχανικό παίρνω, δε. Από το μηχανικό, ε, ναι. Που τα έχω κάνει πλακάκια εγώ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Με τι τα κολάμε τα πλακάκια, δοκίμασα εγώ με ούχου στίκ, τίποτα. Πέφτει, για κάποιο λόγο πέφτει, δεν κρατάει. Και κάτι άλλο, σε αυτέ τι στιγμέ που λέει βάζει μια σταγόνα και στέκεται για πάντα, σηκώνει φορτηγό. Ναι. Τι, τι φορτηγό, ούτε το πλακάκι δεν σηκώνει. Ναι, τα πλακάκια. Πήρα μια άλλη πολύ δυνατή, την έβαλα στον τοίχο, έμεινε το πλακάκι και έπεσε ο τοίχο. Δεν ξέρω. Εσεί τα βάζετε με ειδικέ κόλε, τι κάνετε. Με κόλε, με κόλω, Με κόλε. Έχετε καλέ κόλε, η συσκευα είναι μεγάλη, είναι κολλάρα που λέμε. Ναι, ναι. Κολάρα, Ωραία κολλάρα βρασιλιάνικη. Δεν ακού κανένα, στο τηλέφωνο. Ρε. Δεν ακού κανένα. Ευτυχώς, ξέρει τι καλά. ακούγεται τόσο η ώρα από το τηλέφωνο. Όχι, μία πίσω από την άλλη πάνε. Σύννεφο, λέει η μαγική, σύννεφο πάει. Ναι, ε, πότε θα είσαι στο βόλο να για να δούμε τη δουλειά, κατάλαβε. Καλά, θα επικοινωνήσω. Εγώ γιατί το χαβάσου, είδε χαμπάρι. Εντάξει, να σε καλά. Καλύτερα στην παναγιά. Για στρώμω, μονο μπανάκι. Με άλλα λόγια, we delivered. Θα μια μπαναγιά. Kitar vie… hisso na troch banane. win win, Kali teraz ty panania Jastro mono bananane.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 Είναι τα όνειρα, το έχει πει ο Καζατζίδης, και είναι του Άκη Πάνω και η μουσική και η στίχη. Και θα ήθελα, μπορεί και οι νέοι που το ακούνε ίσως να μην τους συγκινήσω στη μουσική, αλλά να ακούσουν τα λόγια των δύο τραγουδιών. Είναι τόσο σκληρός ο αγώνας, μα τόσο γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώ. Και έτσι φτάνεις στο τέρμα χωρίς να έχει νιώσει μικρός Και παλεύεις, μεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρό Ξέρει πόσο άντρα είμαι, αλλά σκέφτομαι πολύ σοβαρό να χωρέσω φούστα. Μπα με σημαία, σου να βάλει μια φούστα. Αν μπορεί αύριο να βάλει αφιέρωση, ξεκινάμε με το κοριτσάκι από την κερατέα. Πόσο χρονών είσαι, 8. Ωραία, πώς σε λένε? Με λένε η ειρήνη, αλλά εδώ πέρα έχουμε πόλεμο. Όταν τα μάτια είχαν μπει στην πόλη, ήταν κάτω από το σπίτι μου, ρίχνανε χημικά, βρίζανε πολύ άσχημα και εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω και ήμουν ε, μια ώρα. Κάτω από τον πτήρα του μπάνιου και έπλανα τα μάτια μου και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ρίγνανε και κράτο λάμπη στα παράθυρα. Φοβόσου Όχι. Γιατί? Είμαι ορβανίτη, γι' αυτό δεν φοβάμαι. Οι αρβανίτες δεν φοβούνται και ούτε θα φοβηθούν και ούτε φοβόντουσαν. Μετά βάζουμε την κυρία από το. Πάνω από τι σπουργέ. Δεν μα φοβίζουν, μάνα μου, Szketa kanonia. Mona mas pubisz, umana mu tu bizan u tajonia. Elatera i nas asfogo. Elatera pumigaja tu saranta. Elatera do. Μετά βάζει τις καθαρίστριες Και τότε θα καταλάβεις γιατί πρέπει να βάλω καμιά φούστα Γιατί αντριλίκη, αντριλίκη, αλλά μόνο με φούστα για δουλειά Κλωτσιές, έχω την αντίπουχη τέρα από την ασπίδα που μας τυπήσαν Εμείς αγωνιζόμαστε να πάνε τα παιδιά μας Μόνο μπανάνες Φίκτυο καλώδια στην κίνηση με κόρνες Κάμερες και πάση στη γωνιά Εκμεταλλευση, βαρασιά λύση Πάμε μαζί στην πανάνια Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Λέγετε. Ελληνοφρανία. Ήδια. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν γίνεται. Ελεύθερα. Εχθές βάλατε στην εκπομπή ένα μια αθραντομό που ήταν χουντικιά και της έλεγε να πάει να κάνει διακοπές στο Μελιγαλά στην πηγάδα. Αμέ. Το νέο αστέρι είναι αυτό. Αν μπορείς, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε. Αντοκές nie φτάνουν τα λεφτά! We delivered! Akρίδια! Jeszcze się tańczą! Aνέβαζε μια μπανάνια! Αυτό το win-win! Ναι, mniejszy się pod nie podosił! Eu είμαι. Ε, ty sobie idziesz? Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, να μπορούσε να γίνει καμία νεκρανάσταση, Εγώ θα ήθελα na πω, na μπορούσε στα σύννεφα να χαγό βενζινάτικο. Ορίστε! Τίποτα, τίποτα! Κάτι για τη A έχουν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 Εκεί τίποτα, είχαμε δρόμου, τι τα θέσει όλα τα άλλα? είναι και πέθανε και Ας μείνουμε στο πρώτο το ότι πέθανε έχει σημασία. Οι πέφτουν, τα, και, τα, όλοι τα και όλοι τα γράζουν, Όλοι μιλάνε και όλοι ήδη ήδη Μόλι Πού θα πάτε διακοπέ το καλοκαίρι. Εγώ το καλοκαίρι. Διακοπές, ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. À, να κάνω μια πρόταση. Ναι. Μελιγαλά. Με Μελιγαλά. Ναι, ναι. Είναι ωραία εκεί. Πολύ ωραία. Έχει μια ωραία πηγάδα. Τι έχει ωραία? Πηγάδα, πηγάδα. Πηγάδα. Α, εγώ δεν μπαίνω σε πηγάδα να κάνω μπάνιο. Δεν θα μπείτε για μπάνιο. Δεν θα μπείτε για μπάνιο. Για άλλο, για άλλο. Αλλά δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Αυτό δεν α πάρουμε και την άδεια. Άντε, καλέ διακοπέ. Άντε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια, yeah, για. Yeah, yeah. Δύο κουμπιά. Γεια, γεια. Τσακίρια, γεια. Πε που σε μια μπαλαλιά. Και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες, yeah. καλύτερα yeah. στην πανάγια. Yeah. και ας μπανάνε yeah. σε μια μπανάνια. Yeah. Και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες, yeah. καλύτερα yeah. στην yeah. yeah. πανάγια. Yeah. Η ώρα είναι...